Ela Monichonati Ela kale Τι έγινε, Μωρή Λουλού, αλλά καλά. Καλά. Τώρα που άκουσα τον Παπαδόπουλο, δεν μου αφιχτεί αυτό που μιλάει να πει. Μπ... Νητά, Σιώμα, ημούντα, άμα μου ήμουν χαλονιάκο, σαν τον Παπαδόπουλο <Κι> δεν μιλάει. Το παλεύουν οι άνθρωποι, το παλεύουνε. Γιατί πα μόνο εκεί. Σκέψουν και κάποιον άλλον που να μοιάζει, α πούμε, πώ να σου το πω, Μια φωνή ευνούχου. <Κι> με δικά σου λόγια, με δικά σου λόγια. Όχι, το καταλαβαίνει. Μια φωνή ευνούχου, έτσι τσιριχτή, διαπεραστική που σου πάει τα αρχίγια. Σκέψουν <Κι> και έναν άλλον που <Κι> μπορεί Άρα, να μιλάει έτσι. Δεν θα Τι λέω, θα τα αντέξω. Μην μ Τώρα χρειάζεται μια κούντα να τους γαμίξει, όχι να τους αφήσει να φυγούν όπως έκανε ο Παπαδοπούλος. Μάλιστα. Τους αλίτες. Ευτυχώς που έρχεται και αυτή η μέρα του χρόνου και βγαίνετε λίγο από την τουλάπα Αμερική. Ναι. Αν και στην τουλάπα αναχέζεστε πάνω σας, σας προτιμώ. Πολύ ωραία ξεκινά η κομπή, συγχαρητήρια. Είναι τόσο παράξενα τα φνίσματα όταν την ακούω. Δηλαδή εκεί που γελάς, λες ρε είναι για γέλια αυτά ή για κλάματα δηλαδή να χτυπάς ο κεφάλος στον τοίχο. Δεν θέλω να με καταλαβαίνεις. Εκεί που νιώθω ότι γελάω, εκεί νιώθω εντελώς μαλακά. Μπορώ να κάνω μια μουσική αφιέρωση. Μπορεί να βάλει τον Νικολί, Νικολί, Καπετάνιο Ντερτιλή. Νικολί, Νικολί, ό, θα... Καπετάνιο Ντερτιλή. Με τα μουσική, αγόρι μου, κάποιο οργάνου. Όχι, το έπαιζα και εγώ ω ο τραγούδακα. Έχει όργανο. Ο και ένα ε. άλλο που μπορεί να το φωνάζει. Με το Γιώργι, με το Στέλιο, τον Νίκο και τα άλλα παιδιά. Εξουσία θα έρθει ξανά στα χέρια μα, παιδιά. Να σου πω, εσύ από ποια τοπική τη Χρυσή με παίρνει. Χρυσαυγή εγώ. Τι σχέση έχει το πατριωτικό κίνημα με αυτού εδώ. Είσαι καλά, Ο Μιχαλολιάκο σε ποια νεολαία ήταν πρόεδρο. Ναι, δεν να ασχοληθώ με αυτό. Λέω, λέω, μήπω, μήπω παιδιά δεν ξέρω, μήπω συνδέονται. Ο Μιχαλολιάκο και ο Βορύδη κάπου έχουν συμπέσει σε ένα συγκεκριμένο προεδρείο. Κάποια νεολαία κάποιου. Όλοι οι μεγάλοι στρατηγοί πεθαίνουν να είναι πάντοχοι. Κάποιοι όμω μεγάλοι γλύφουν την εξουσία για να έχουν λίγη εξουσία στα χέρια Να μου πει όμω να δηλωθεί, δεν θέλω να με παίρνει αδήλωτο. Να δηλωθεί, να πει Είμαι Χρυσαυγίρη από τοπική οργάνωση Τάδε. Έχω μαχαιρώσει τόσου για προπόνηση, να τα λέμε όλα πατριωτικό κίνημα αποσχολή έμεινε καθαρό από το 1973. Ποιο είναι το αγνό πατριωτικό κίνημα? Αυτή που του δικάσατε εσείς με όλο το συνταγματικό τόξο, λέγοντα ότι η επανάσταση επανάσταυαν. Πέτα, παιδί μου, λοιπόν, να, είναι... να πούμε, γιατί είναι τέτοια μέρα και τα επιχειρήματα δεν έχουν ακουστεί. Δεν πήρε κάποιο να τα πει. Λοιπόν. Δεν είπε για τα ανοιχτά παράθυρα που κοιμόμασταν με ανοιχτά λοιπόν, παράθυρα. Ούτε είναι... για του δρόμους λοιπόν. που φτιάχτηκαν. Ούτε για το μηδενικό χρέο που αυξήθηκαν. να τα λέμε, παιδιά. Λοιπόν, δεν τα παίρνα σήμερα, να ένα χοντέίο ημέρα. Πέστα! Δεν τα λέμε! όλα. Τι λέει <συμπάνω> του κομμουνισμού όλα να τα πεις. <συμπάνω> αν θα πεις την επιχειρηματολογία αν την πει όλοι. <συμπάνω> Είμαι σίγουρος ότι <συμπάνω> έχει από αυτά τα ημερολογιάκια που τραβάς την ημερομηνία. Εσάλλους λένε ποιηματάκια άλλα. Εσάνα λέει το ποιηματάκι τη συγκεκριμένη ημέρα. Να τα λέμε όλα. Αποστώ να τελειώσουμε με ένα συνθηματικό αγαπητικό. Όχι. 16 μήνε θα μείναν για να βγούμε από τα μνημόνια. 16 μήνε μόνο, τάδε έφυγε θεανό. Διπλό όνομα και έφυγε θεανό. Σκέψτε και του αγράμματου σήμερα τέτοια μέρα που είναι. Θα έχουμε έξοδο από τα μνημόνια, δηλαδή, κατά καλό καιρό. Και θα είναι μέρα μεσημέρι, καλοκαιρινή μέρα. Τόσο βγαίνει καλοκαιρινή. Ναι, Αύγουστο πέφτει. Ήτανε Αύγουστο θα Ναι, θα ρω. Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό. Έτσι τα λέμε. Μια θα και το μνημόνιο έσκησε. Και αυτό είναι ένας καημός αβάσταχτος λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος κουράγιο θα περάσει θα μου πεις και μιλάμε για 7 αιτία. Τηλεφωνούν σήμερα είναι στα λήγια τη Χούντα. Ε, Κάποιοι Κάποιοινα, τι σου λένε, τα γνωστά ότι ένα Παπαδόπουλο μα χρειάζεται και τι όχι. Ως... Αυτά. Αυτά κοιμόσταμε μπροστά παράθυρα, ε, δεν αφήσανε χρέο, οι δρόμοι ήταν γνωστά. Δύο στιγμές στην ιστορία θα ζήσουμε μηδενικό χρέο επί και επί Τσίπρα, τώρα που είναι ένα σβηστεί. Όσο χρέο δεν είχε στη μία περίπτωση, τόσο δεν θα είχε και στην άλλη. Έλα, ρε, θυμιατό. Το... Έλα, ρε, εξαπτέργο είσαι. Ναι, ναι, το εξαπτέργο είμαι, Πώς με βρήκε. Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ένα σου. Έλα. Έλα. Άκουσε σήμερα τι γίνεται, ότι έχουν οι Απριλιανοί στον Κάζη σε ένα γκέι bar Έχουν πάρτι, το ακούσεις; Ε, τι που σου μου κάνει. Μου φαίνεται σαν του άθεους που κάνουν με πάρτι κρεατοφαγίες. <συγελίκη> Έχουν τώρα. Αλλά το. το, το ξέρει πει είναι. Οι που θα έχουν. Είναι... Μην πει κανένα Γκεστάρ, Άδωνη και Βορύδη. Αυτή όχι. είναι η δεν είναι Γκεστάρ. Είναι. Η Ελένη Λουκά. Ναι. Ο Κυριάκο θα είναι ήδη εκεί, φαντάζομαι. Ναι. Ο ο είναι στα αυτό Ο γιατί το έχει κάνει Δεν θα πάει τώρα ο άνθιμος, μόρα, ο άνθιμος. Α, Ναι, ναι. Θα σε αφορήσει άμα το ακούσει αυτό το όλες για εκείνον. Ο, ο μεγάλος γκέσταρ λοιπόν είναι ο γκέτσις κ. Βασίλης. Έλα, χαζομάρες. <laughs> Δεν πιανει Έλα, ρε, Μόλις, έλα, ένα από τον μου, ρε, Με τι κάνει; Πες, Θα σου πω, ρε, μα... Το Σάββατο θέλω να σε πάρω. Το μεγάλο Σάββατο, φίλε. Έχω δύο Βραζιλιάνου, φίλε. Ένα ζευγάρι ήρθαν από τη Βραζιλία. Πήραν οι άνθρωποι το Σάββατο το μεσημέρι στην Ακρόπολη. Και ήταν κλειστή η Ακρόπολη, φίλε. Το πιστεύει, Ε. ε λέει, όχι, ρε παιδάκι μου. Ε, όχι. Πού πα έτσι, πού πα. Γιατί ήταν κλειστή. Γιατί κάποιοι γαμμένοι ψαπρόφυτα δημόσιοι πάλι αποφασίσανε ότι το Πάσχα και το μεγάλο Σάββατο μετά τις 3 είναι η Ακρόπολη παγκόσμιο μνημείο κληρονομιά. ήταν κλειστή. Ήρθαν οι άνθρωποι από την άλλη άκρη του κόσμου μαλάτ. Πέντε καμιά είναι οι συνδικαλιστέ, μομόπουλε κλείσαν την ακρόπολη. Έμα το διάλογο και αυτοί τι θέλανε, δικαιώματα θέλανε. Κάσε το κινέζο περίπου να έρθει, έτσι θα έρθουν τα δικαιώματα. Πρώτα η ανάπτυξη και μετά τα δικαιώματα θα βλέπουμε. Εντάξει, εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε. Α δουλέψει η ακρόπολη. Πες και για τα πόλε... μαγαζιά στο Σύνταγμα, δεν τα λε. Δεν τα λε. Να, να που πάει ο τουρίστα ήρθε να πάρει τσιολιάκι και δεν βρήκε, πε τα. Ε πού είσαι αλλού θα είσαι κι εσύ Μην ακούσεις νεοφιλελέα άποψη από πίσω εσύ Άκου που τα κλείσε τότε και τα μετρό Άρα το ξέχασα θα το έλεγα Τα μετρό μπορεί ο τουρίστας Να θέλει να πάει στην Ανθούπολη Το ρωτάς γιατί δεν πάει στην Ανθούπολη Τότε κλείσε και την πολεμική αεροποφία και το λιμενικό Και την αστυνομία και το της Βράσεις κύριε από το Αν δεν κλείψε τον γκολ του Κυριάκου Ποιάς στους συνδικαλιστές Βέβαια ένα θέμα είναι Ειπό εκεί θα συμφωνήσω Άμα ήτανε πέντε είναι θέμα είναι... Οι κόλμποι δεν είχανε προβλήματα Αυτό είναι Δεν έχει να κάνει με ΣΥΡΙΖΑ ή με νέα δημοκρατία με κυριάκου Δεν α... έχεις πιάσει και... τη βαθύτερη στρατηγική πίσω από αυτό. Α. Έρχεται ο κινέζο να δει την Ακρόπολη Γιατί φαντάζομαι έρχεσαι από την Κίνα να δει μόνο α. την Ακρόπολη Λέμε τώρα. Και βλέπει την Ακρόπολη κλειστή. Τι πετυχαίνει η κυβέρνηση Είναι να ξαναέρθει α... μα... να έρθει ο Κινέζος εδώ. Που θα ξανάρθει έτσι κι καλλιό γιατί θα την αγοράσει αύριο με θύο. από το χάμω. Λοιπόν τουρισμό, ε. δεν τα βλέπετε όμω γιατί έχετε ε. το κόλμα ε. του φουλελέ μέσα. Μωρικα... Όχι θα μιλήσω, εγώ θα μιλήσω, εγώ έχω δίκιο <laughs> Στην Κίνα και πά για δύο μέρες και πάει να που σήμερα είναι η γιορτή του Μάου. Κα... εγώ θα την Ελλάδα να δω το θα Δεν το βρήκα ωραία, Bad luck Την άλλη φορά του χρόνου πάλι. Πότε βρέμα θα έρθουν οι άνθρωποι από τη Βραζιλία Σου λέω αυτού, ο γεγονό δικό μου! Οι άνθρωποι μου λέει δυνατόν μου yeah, λέει. Είναι... Στη και που δεν είδες, στα ο που Να σωστό, δεν έχει άδικο. Αλλά. Δεν τράπηκε μόλι χαμένοι που πήγε στον Κυριακό. Λάβα δηλώσου, Μαρή, τράβα δηλώσου. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιοι άνθρωποι να μην είναι με κανέναν και να είναι με το δίκαιο τη χώρα. Γίνεται, εσύ όμω είσαι. Μίλα ρε, μακα, ειλικρινά εδώ δεν είναι. Γίνεται, γίνεται, ναι, γίνεται, γίνεται. Σωστό. <laughs> και το να μην είσαι, κάπου σε βάζει. Λοιπόν, άγια. Ακούω, μωρή αδερφή. Δεν σε ακούω, πολλή ώρα μιλήσαμε. <laughs> μωρή πουτά! δεν γίνεται να υπάρχει κάποιο που να είναι με το δίκαιο τη χώρα. Ή είσαι από αυτού που είσαι το δίκαιο, που είσαι το σαμαρά. Ο Σαμαράς σε πληροφορώ Δεν θα ξαναμίσει για τον Σαμαράς Συχάθηκα, συχά, βάρκα με, δεν θέλω να τον ακούω Άσε με, γεια Έλα Αποστόλη Έλα κυρία μου, τι κάνεις Τι του είπες τη τι... Δετάρτη το καλή του σύζυγου Σ' άκουσα, δε που τ' έλεγε ο σύζυγος Τι του έλεγες Τι, τι Πήρε τηλέφωνο να σου μιλήσει πρώτη φορά και είπε για μένα ότι όλη η γειτονιά και αυτά έβγαλε τέτοια πράγματα στον αέρα. Ψέματα σου λέει, βρώμα. Δεν είπα α, εγώ, εγώ τέτοια. Εγώ τα άκουσα την Τετάρτη. Ψέματα, ψέματα. Η μην πιστεύει τα μέσα ενημέρωση. Μα δηλητηριάζουν α, με, α, με α, ψέματα. Α, μην του πιστεύει. Απομονώστε το, του. Το, μόνο survivor, μόνο survivor. Κατά ποια τη γλώσσα το άνθρωπο δεν μπορούσε να μιλήσει. Γιατί σου λέει, εντάξει, καλά τα λέει αυτό, αλλά λε, δεν ξέρει ποτέ. Πώ τα βρει, Αποστόλη, πώ θα πάρω σύνταξη. Να Αυτό είναι μια σωστή στήριξη. λογική. Λίγο δεν έχει ανάγκη, εσύ. Τόσοι κόμενοι στη γύρα θα βρει τόσο σύνταξη. Έλα, έλα, μου κύκονται τα ψάρια. Έλα, θα φάμε, Αποστόλη. Την γανιτά δεν τρώω. Θα... Δεν τρώω την γανιτά, το αποφεύγω. Ελλάρε, Αποστόλη. Τσίπρα, Πάπα, εδώ που λέει χρόνια πολλά, ρε. χρόνια πολλά, Πριλιανού. Να ζήσετε. Με συγχωρείτε, εσεί να ζήσετε. Εμεί ζούμε και ζει και μα κοροϊδεύει ο Τσίπρα και τον κόσμο κυριεύει από τα μνημόνια. Το θέμα είναι ότι ε, και σήμερα δημοκρατία δεν έχουμε. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία με το φάντασμα και καλά τη χειροβουλευτική χούντα εδώ που τα λέμε. Για να τα λέμε όλα. Ναι, γιατί τα λε όλα και καλά έκανε και πει, γιατί δεν τα λέει και κανεί. Ένα προ... βλαμένο κάθε μέρα χρειάζεται ε, να το πει, να να πει όλα. Να σε καλάει είσαι ημέρα σε αυτός. Τώρα το πρόβλημα ποιο είναι αυτό ο μαλλ που βγαίνει και λέει ότι όλοι οι μεγάλοι γέντε, μεγάλοι όχι γεστό για τον Τσίπρα, αλλά τέλο πάντων είναι δεδομένο ότι λένε ψέματα ή εμεί οι μαλλ που το αποδεχόμαστε είμαστε έτοιμοι το δικαιολογήσουμε τύπου η ριζαία και δεν συμμαζεύεται <συσχε> και ακόμα καθόμαστε και τρώμε τα μούρνα <συσχε> <συσχε> στη μάπα. Όριστε. Τι θε. Εγώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε. <συσχε> <Δηκανα>, καλά. <συσχε> Όλα καλά, μην τα συζητάμε αυτά τα θέματα, τα έχουμε πει πολλέ φορέ. Δεν θέλουμε, παιδί μου, άσε μα. Γιατί δεν καλά να αναλάβουμε ευθύνε. Η ευθύνη σήμερα που δεχόμαστε μέχρι Εκεί μπορούμε να δεχθούμε είναι που βγήκε ο Ντάνο υποψήφιο, α πούμε. Αυτό δεν πρέπει να δεχόμαστε το δεχόμαστε τον εαυτό μα, ούτε υποψήφιο δεν πρέπει. Συγγνώμη, συγγνώμη, το χάσατε. Ο Ντάνο, ποιο είναι, ρε φίλε. Σερβάιμορ, έλεγε δεν ξέρουμε τα βασικά. ρε, είσαι μαγνήκα, μέχρι για έναν Σερβάιμορ, παμπίτη σε χώρο, μαγνήκα, Σερβάιμορ, ήδη είναι δυνατόν. Απ' αυτά τα καζάκια, τα σαχλά που λε, καθ' λίγο και λιγάκι. Ταιριάζω, θα φιλιάει το Σερβάιμορ. Μην τα κουκούδια, μα τα λέμε το πιο πολύ. Εσύ στα κουκούδια, αγα. Να σου πω, να αφήσω ένα μήνυμα για τον ταρίφα Καρύφα! Επειδή αυτό εδώ το καριβάκι να πούμε κατέβη. Γουλάρ και σαράφι, 12 καματερό, έλα από τρίτη με να πάρεις στα του αντρέα Μια και το Φιλιά στα καθήκη. Σε πειράζει να στείλω και το σπίτι που τα θέλει. Όχι, όχι, καταλαβαίνω και εγώ δεν θέλω στο σπίτι μου να πίνει κάποιοι. Τον είχα στο ένα μέτρο. Στο ένα μέτρο τότε με το όχι, είχε έρθει το στον άγιο βλάση. Ο σπίτι έλεγε ευχαριστούμε κάνει υποστήριζε τότε. Το πριν Όχι, ξενοχώ και τέτοια Και έρχεται ο μάγκας εκεί μπροστά και λέει Παιδιά, μπράβο και σας ευχαριστούμε Και του λέμε εμείς ότι ξέρεις κάτι Θα είμαστε απέναντί σου και μετά τις εκλογές Και αρχίζει και λέει Όχι και θα δείτε και εμείς και αυτά Και, δε... και είδαμε, ρε, και τι Ήταν του παρακαλώ Πού πήρατε, παρακαλώ. Το Real. Μπράβο. Εδώ είναι. Κρε, τι ωραία. Όχι ωραία. Δεν θέλετε ωραία. Πώ δεν θέλουμε ωραία. Ήθελα να σα πω κάτι, αλλά π... έχω ένα παράπονο. Τι παράπονο. Α, έχω παραγγείλει μια κλωτσομηχανή η συ... γυναίκα και δεν μου τη στέλνει. Μια κλωτσομηχανή για να τη στήσω στην πλατεία συντάγματο. Μάλιστα. Τημιρίστηκα τη δουλειά ότι θα βρέξει μαλλκ. που να είναι, τη μυρίστηκα. από την αρχή ο άνθρωπο. Ποιο θα πάει φυλακή. Τίποτα. Ποιο να πάει φυλακή, Ναι, δεν τα λέω εγώ. Έλα για.